Λοάδα FM Stereo.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 Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Καλή σα ημέρα or... από το ράδιο Άρτα στου 101,5. Με την εκπομπή στον τοίχο θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα και σήμερα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Εσείς 2681 4060, 2681 -4060 για να κάνετε κάποια παρατήρηση Μόλι έρχομαι από το στόμα μου, έρχομαι από το μου. σου, Κώστα, για χαρά, για γεια. Καλή σου μέρα, Κώστα. Ό,τι ήμουν έτοιμο να πω, καλημέρα στο ράδιο Γκιόνι, στον Κώστα, στην Κοζάνη, ο Λάκερη εκεί πέρα. Και σε όλου του φίλου που είναι συντονισμένοι. Καλή σα μέρα. Όσο γίνεται να είναι καλημέρα γιατί χάθηκε ο κόσμος περπατά στον δρόμο και δεν βρίσκεις Έλληνα Δεν τα άμαθεις τα νέα Αποπινικοποίησε ο Πρωθυπουργός χτες φίλιο της, φίλιο. τη δημιουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα Και ξαμολύθηκαν όλοι οι Ελληνούμπες να βγάλουν λέει, γιατί τσακ τσακ πακ πα, να πούμε σου δίνει άδεια χωρίς, να, χωρίς εκείνα που ήθελες Παράδειγμα θες να βγάλεις εσύ μια υγειονομικού ενδιαφέροντος ρε παιδί μου δεν θα πας 500 φορές στην προσβεστική, έλαξανάλα ξανάλα, μα τα για βάλε πάτωμα, βάλε. Δεν θα πας το υγειονομικό, βάλε εσύ τα νούμερο 3, γιατί άμα έχεις εσύ νούμερο 8, περνάει ο Κόνοψ, κατάλαβες, Τέλος αυτά. Και κοίταγα σήμερα που θυμάει ο κόσμος, τρεχαν όλοι να πούμε να πάρουν fast food άδειες. Μπράβο, παιδιά, μπράβο! Επενδύστε! Γιατί, όπω μα είπε και ο, ο Χριστιανό, βάρεσαν οι καμπάνες. Πλακώθηκα με τον Καναλάρχε, που να σα τα λέω χθε, κυρίε και κύριοι. Ο Καναλάρχε, μισό λεπτόκι, δηλαδή να σα πω και τον πόνο μου: Τι τραβάω εδώ μέσα. Ο Καναλάρχε, επειδή είναι ειδικό επί των ε, θρησκευτικών τέλο πάντων, γνωρίζει 10 πράγματα περισσότερο από μένα. Όταν του έφερα το ρεπορτάζ από το Άγιο Όρο ότι βάρεσαν οι καμπάνε και πήγαν οι κάμερε. Αποκλείεται ρε μου λέει Δεν μπήκαν οι κάμερες να πούμε Βρε Χριστιανέ μου, σου έχω ρεπορτάζ να. έχω του ρεπορτάζ το έρμο Έχω το, το, το, το, το, το πάντα όλα Όχι ρε μου λέει αποκλείεται Μα στόχο να πούμε Σφαχτήκαμε χτες Σφαχτήκαμε και θα με αναγκάσει τώρα Επειδή ε, να το, το ξαναπέξω το, το ρεπορτάζ Αν και είναι νωρίς θέλω να το παίξω λίγο αργότερα Θα με αναγκάσει να το παίξω τώρα Όχι μου λέει είναι ε, δεν μπήκαν οι κάμερες Μα ρε, χριστιανέ μου μπήκανε Ορίστε άκου το ρεπορτάζ της μου Για να τελειώνουμε Ανοίξτε και εσεί να ακούσετε Ο άντις ουρανής Αγιαστείτε το, το όνομά σου, σου το θέλημά σου Όσοι νουρατάτε με τις γης Λυκές καμπάνες αδιχού. Πιστεύω εσένα, αυθέων, Πατέρα Sehr geehrter Spekulation των die noch nicht einmal durch die Marktentwicklung irgendwie über irgendwelchen Anlass Spekulation die noch nicht einmal durch die <laughs> Και σαν προθέντα εκ μέρου του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου κολλασίων <golation>, einmal durch die Marktentwicklung irgendwie και να ανθρωπίσατε κολλασίων απόψε όλοι χαίρονται που της Βασιλείας και νύχτα την το οποίους το εκ το, του πατρός εκπορευόμανο Η κουλατσίον δίνω νίχα μάτωχ Το και ιός και συντομιλαζόματο Τι μάρκτ ενδύκλωγει, Εμένα με πνίγει η σιωπή Ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση νοματιών Η μοναξιά με βέρνει Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών Και της καπάνας, η φωνή Και ζωή του μέλλον <σο> <Το> Όχι ρε καλαδάρχη θέλω να αμφισβητήσεις Αυτό το ρεπορτάζ Τον άκουσες να λέει το πιστεύω Το <μπίκης> <σο> <σο> στα γερμανικά Τον άκουσες Τι θες τώρα να πούμε με κι αμφισβητήσεις Κυρίες μου και κύριοι Η καταγγελία <Το> για τον καραφλούζο εδώ Που μας ε, καταπιέζει Να ακουστεί στα <Το> πέρατα Στη Νέα Ζηλανδία στο φίλο μου Φίλες εσύ στη Νέα Ζηλανδία <Το> που ακούς Λοιπόν, και όμω, κυρία μου και κύριε μου, αυτά συμβαίνουν με ανάγκη. Ήθελα να σα το παίξω λίγο παρακάτω για να τη σηκώσω. Να τη σηκώσω τη ρημάδα. Δεν σηκώνεται με τίποτα για την ακροαματικότητα, σα μιλάω. Αλλά ο καναλάρχη, επειδή έχει ανελημμένε υποχρεώσει και θα φύγει, ήθελε να, να, να πιστεί ότι έχω ρεπορτάζ και ότι ήταν οι κάμερε εκεί. Δεν <Το> μπορώ να σα δείξω την εικόνα, αλλά τέλο πάντων. Κυρία μου και κύριε μου, αυτά τα ωραία συνέβησαν ε, όπου μα είπε το. Το πιστεύω και Το σοι Σόιμπλεϊμόν Αυτά Και να πώθεσε τις ελπίδες του Γιατί λέει σταθήκαμε στα πόδια Βέβαια όπως γράψαμε και στο αρθράκι Πιανού θεός Και μπορείτε να το διαβάσετε στο site Εκεί στον τοίχο Είναι Αυτός είναι ο θεός του Σαμαρά και επειδή είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, έτσι μας έχουν διδάξει, ο Σαμαράς και ο Θεός του είναι άεργοι, ανεπρόκοποι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το φόβο για να κουλαντρήσουν τις μάζες. Κατ' εικόνα και ομοίωση, έτσι δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με το Θεό του Σαμαρά, αυτός είναι δικός του, διότι ο δικός του Θεός, όπως σημειώσαμε, αναγκάζει οι γυναίκε να γεννάνε στον δρόμο για να πάρουν επίδομα για το γάλα του βρέφου. Αναγκάζει όλα αυτά να μην σας κουράζουμε τώρα, τα οποία βλέπετε γύρω σας, νιώθετε μερικοί εξιμών, με ύψιλον για να μην με πάρει τηλέφωνο ο φίλος, αλλά, περί άλλων, τυρβάζετε, κυρία μου και κυρία μου. Όμως μη μου ανησυχείς, ήρθω καιρός, ήρθω καιρός. Ήρθω καιρός να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση Μα τι λέει ο άνθρωπας. Ο άνθρωπας παρουσίασε τους υποψηφίους του Τσίριζα. ...και μας είπε ότι ήρθε ο καιρός να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Τα όνειρα. Τι όνειρα θα πάρουν εκδίκηση, λοιπόν. Γιατί, μην τολμήσει τολμήσεις και είσαι αντίθετος με το όνειρο που είδω Αλέξης... ...και η παρέα του εκεί για να έχουν την εξουσία... ...διότι την έχεις βάψει, μεγάλη. Την έχεις κάνει, να πούμε, σωσουρελά, σωσουρελά. Ήρθε ο καιρό να πάρουν τα όνειρα του Αλέξη και της παρέας του εκδίκηση... Τι όνειρα μπορεί να έχετε. 300 χρόνια στο δημόσιο ήσασταν. Απαξάπαντε. Αρμέγονται στην Ελλάδα. Ο... Τέλος πάντων. Ναι, τα όνειρα ήρθαν να πάρουν εκδίκηση. Yeah. Μα είπε, μας παρουσίασε. Έκανε επίθεση στο χριστιανό Σαμαρά. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε ε, ανηφορίζει και αυτός εντός ολίγους του Άγιο Όρος να πάρει την ευχή των Αγίων Πατέρων. Και θέλω να δω τι θα κάνει ο μπάρμπας. Εκείνος ο μπάρμπας ο καλόγερας που είπε του Σαμαρά. Εγώ θέλω και εύχομαι να σ' αγκαλιάσει Όλος ο κόσμος Λοιπόν και έγινε το θαύμα και θέλω να αγκαλιάσω Και εγώ το Σαμαρά Εκείνο τον Μπάρμπα περιμένω Τι θα πεις να Αλέξη τώρα Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση Ωραία την ασκανημένη Ωραία Γιατί φαντάζομαι εγώ τώρα Όταν πέφτει τον ύπνο του δικαίου ο Τσιριζέος εδώ τι όνειρο βλέπει θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση και μα τα ξανά ας ξαναβάλω τις καμπάνες δεν γίνεται Λοιπόν, αφού λοιπόν θα περιμένουμε να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση να σας ενημερώσουμε ότι η σιγουριά του χριστιανού του Σαμαρά μου, ωραία, τώρα δεν θα λέμε ο Σαμαράς να πούμε, θα λέμε, πως λέγαμε ξέρω εγώ, ο Ιουλιανός, ο Παραβάτης θα λέμε ο Σαμαράς ο Χριστιανός και επειδή όταν λες Παραβάτης το μυαλό σου πάει στον Ιουλιανό τώρα όταν λες Χριστιανός το μυαλό σου θα πηγαίνει στο Σαμαρά λίμον, λοιπόν, η σιγουριά λοιπόν του Χριστιανού Σαμαρά ότι η Ελλάδα θα έβγαινε όπως και δίποτε στις αγορές το 2014 τώρα Έγινε αισιοδοξία για το δεύτερο εξάμεινο για το χρόνο του 2015 Πάει η σιγουριά την κατάπιανα να με κάει και μαζί με τα λιβάνια στο Άγιο Όρος Μαστούρα η σιγουριά Έγινε πες το αισιοδοξία διότι, διότι κυρία μου και κυρία μου μας είπε εμίλισε μίλησε. μίλησε και μα είπε ότι δεν θα χαλάσω το σωστό ...της πορεία ούτε λόγω Ευρωκλογών... ούτε λόγω Νέας Δημοκρατίας... ούτε λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε για κανένα άλλο λόγο, διότι το καράβι βαδίζει. Βαδίζει. Βαδίζει το καράβι. Μα τι λέω και εγώ, Το καράβι πλέει λοιπόν σε σίγουρα νερά και δεν θα χαλάσει το σωστό τη πορεία του καραβιού του ούτε λόγω Ευρωκλογών, ούτε λόγω Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Θα κρατάει τη ρότα εκεί που του, ε, τη σχεδίασε. Ο, το αφεντικό του εκεί ο Σόιμπλε και η παρέα του θα πατάξει τη γραφειοκρατία και εκεί απάνω μας είπε γι' αυτό χαθήκαν οι Έλληνες σαν τις μπεκάτσες σήμερα λες και βγήκαν οι κυνηγοί όξο χαθήκαν οι Έλληνες τρέχουν να πάρουν άδειες <coughs> από πνίγρα, για τα μαγαζιά για τις επιχειρήσεις μάλλον εκεί μας είπε λοιπόν ότι αποποινικοποιεί πια την επιχειρηματικότητα Δηλαδή ο ίδιος μας είπε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Μέχρι σήμερα ήταν ποινικοποιημένη Ότι πήγαινες να ανοίξει ένα μαγαζί Και δεν ήξερε πού να Δηλαδή Γιατί σου στεκόταν με τον Μπέλ εκεί Λοιπόν είπαμε ήθελε νούμερο 6 τσίτα Τσίπα Τσίτα πως τη λένε ρε Τσίτα τσίπα όχι ε, η, τίτα, η τσίπα το ίδιο είναι Γιατί ανέβαζες νούμερο 8 ε, Ήθελε πλακάκι τόσο επιτόσο καταλαβαίνει. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό εξαφανιστήκαν οι Έλληνες και με μία θαυματουργική θα έλεγα ενέργεια, ο χριστιανός αποποινικοποίησε την επιχειρηματικότητα και πια οι επενδύσεις θα μας, θα μας έρχονται ξέρω εγώ σαν σφαλιάρες τα μαγαζιά, επιχειρήσεις χιλιάδες κόσμος κυρία μου και κυρία μου βέβαια, βέβαια, βέβαια περίμενε Ακούω δύο Μπα Όχι Τέλος πάντων λοιπόν, ε, Έχω και εγώ οράματα Οράματα και θάματα Σαν τον στρατηγό <laughs> <laughs> ναι. Λοιπόν Σαν να ακούω δύο μου ούρκετε. Ρε έχω λύπτη. Τι, τι κάτι κόλπα κάνει σήμερα Λοιπόν τέλο πάντων δεν πειράζει Όμως Πέρα από τα χριστιανικά Του Mm, όχι όλα καλά εντάξει του, του χριστιανού Το λέμε τώρα δεν θα τον λέμε Σαμαρά Το λέμε χριστιανό έτσι τα είπαμε Εδώ μιλάμε τώρα Τώρα πρόσεξε Βγαίνουνε λέει μία πίσω από την άλλη οι δύσεις, Για τα δισεκατομμύρια Που έτρωγαν από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις Θα μας αποζουρλάνετε Παιδιά εντελώς βέβαια Οι δικοί μα ακροατές δεν έχουν κανένα παράπονο απ' αυτά Γι' αυτά διότι όταν είχε πετάξει Σαν Μπεκάτσα ο Ζαχόπουλος αν θυμω... Κάποιοι που ακούνε αυτές τι εκπομπές Εκείνες τις εποχές έκανα εκπομπή με τον καναλάρχη Ήταν σπάιντερμαν <laughs> ήταν... Αλλά δεν είχε μπέρτα Όχι σπάιντερμαν, ζούπερμαν Τούπλυνε την μπέρτα, ξέχασα τη διαφορά φορά Και τουπλυνε την μπέρτα εγκόμενα και φούνταρε Εκείνη την εποχή, να μην σα κουράζω λοιπόν Κάναμε μια εκπομπή εδώ, όπου καθημερινά παρουσιάζαμε τα δισεκατομμύρια που τρώγαν μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την προστασία, του κολεόπτερου της Βαλαόρας, για τον Αγγετάλλο. Λέγαμε τα νούμερα. Έπαιρνε τηλέφωνο ανάμεσα κανένα και έλεγε «Έλα τι; τί, τίποτα δεν έγινε». Απολύτως τίποτα δεν έγινε. Μίκη, και φαντάσου τώρα και σήμερα που στα λέμε, ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις Ορίστε παρακαλώ Ναι my... yeah. start... Δεν I έχει Μα είσαι ναρκει ο ίδιος εσύ Σένα I θα καθαρίσω <σορίζει> Μάλιστα Α ah, Εννοείς ότι τις καθαρίσανε Μπράβο Εντάξει Προσκίνα, προσκίνα, προσκίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ έχουμε τη Λεακροατή. Ο οποίο μα λέει ότι όξα από το σπίτι του δεν έχει νάρκε γιατί τι καθαρίσανε οι ΜΚΟ. Λοιπόν, σήμερα, σήμερα, σήμερα που μιλάμε, σήμερα, σήμερα, άστο τώρα τι έφαγε ο Ρόντο και ο Παπαντρέου με τι πράσινε αναπτύξει και τα πράσινα άλογα. Και τώρα, σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, μη κυβερνητικέ οργανώσει δημιουργούν σκλαβοπάζαρα με δημάρχου. Λεκ, Έλληνα θα μας ζουρλάνεις εντελώς Ή με πούμε για ψυχιατρείο Σήμερα που μιλάμε Μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, Με δήμου, Δημιουργούν τα σκλαβοπάζαρα που λέγονται πεντάμινα ε, Και τέτοια να πούμε Βέβαια ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, σήμερα ωραία σήμερα ε, Εντάξει έφαγε ο Άλεξ Ρόντος Ο σύμβουλος του Παπαδρέου Έφαγε ο Ένας Έφαγε ο, ο Τζεβελέκος Λοιπόν Υψηλόβαθμοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ήταν σε μη κυβερνητικέ οργανώσει, ήταν ο Άλεξ Ρόντο, Γραμματέας τη Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και τα παπάρια του Τσουγλουκουτούκου Τσιτσυρίκου Λοιπόν, σήμερα σου λέω, σήμερα την ώρα αυτή που μιλάμε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, τάτσι μη τσικότσι με δημάρχου και δήμου για να κονομάνε τα ντερά του. Δημιουργούν τα σκλαβαπάζαρα των πενταμινητών. Και θυμάμαι τότε που πηγαίναμε εκεί στους αγαναχτισμένους, πέρναγαν κάποιοι αντιδήμαρχοι και έλεγαν σε κάποιους αγαναχτισμένους «Σιβεντάξι μου ρε, εμείς στην αγουριέ συχιλίβου θα συμβάλω εγώ στου Πριν καν δεν υπήρχαν στον ορίζοντα αυτά. Τους είχαν πλησιάσει ήδη, από τότε. Ναι, ναι, ναι, πασοκουθρημένα τα παιδιά, πασιοκ και κάθεσε τώρα να πούμε και εξανίστασε Απα, πα πα έφαγε ο Ράντος ο Ρόντος πως το λένε με το που ήταν γενικός γραμματέας και τέλος πάντων εκείνοι και 400 εκατομμύρια ευρώ ε, χρηματοδοτήθηκαν να πούμε και τα άδεινε ο και ο Γιουργάκης του παππού του, του, πατέρα του ή του προπάπου του ήτανε Έχουνε στον πεζαχτάκι αυτός όπω ο προπάπος του, ο του και ο πατέρας του Και από εκεί και πέρα γινόταν ο γατόγαμος με την πασοκολισταρχία. Yeah, Παρακαλώ Έλα, Καλημέρα Ο γατόγαμος δεν κοινώσατε Τι κοινώσατε Άσε μη βγαίνει στο μπαλκόνι και μην μπορεί να μη φοράσει την πέτα Θα σε ψάχνω, θα σκούω Εσύ δεν είσαι και Ζαχόπουλος να πιστίξεις να κάνεις γελ Ας μη σε χάσουμε τώρα ξαφνικά να μην Καλημέρα, τι να πούμε ρε παιδί μου Κατόχα όμω γινόταν, άσε, μην βγει εσύ να πετάξει. Γιατί σου λέω δεν είσαι σαν τον Ζαχόπουλο. Ο Ζαχόπουλος έκανε γκέλ, μπορεί να είχε ξεχάσει την πέρτα, αλλά έκανε γκέλ και σώθηκε. σώθηκε εσύ τώρα πιστεύει ότι ο Ζαχόπουλος έπεσε από τον τέταρτο. Το πιστεύει ακόμα. Ο Ζαχόπουλος ήταν σε καμιά κλινικάρα εκεί που πάνε εκεί στο Βέλγιο. Όχι στο Βέλγιο, Λοιπόν, και μετά από έξι μήνε βγήκε φουντούκι, δεν τον είδε πώ βγήκε. Σαν εμένα όμορφος, ορίστε παρακαλώ Ναι, ναι ναι, καλά, εντάξει κύριε τηλεακροατά μου Δίκιο έχεις να πω Ο Ζαχόπουλος πήδεξε από τον Πέμπτο να πούμε Και δεν έπαθε τίποτα Και άλλο πηδάει από τον Δεύτερο Και του κάνουν τα 40 πριν πηδήξει Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ Εδώ μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή Τάζοντας 50.000 θέσει εργασία Λέμε τώρα Κοινοφελούς, έτσι Κοινοφελούς αγόρι μου Σαν τον Κόνοπα Λοιπόν, είναι 4,5 δις ευρώ Τα χειρίζονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Ορίστε! Καλημέρα Love, Φέρουμε... Μα, το δεν τα φέρουμε γάλα από την Ολλανδία. Αυτό δεν φέρνουμε. Κάμπρα, γάλα δεν είδες, Μα δεν είδε ε, τι προάλλες που βγάλανε ε, τα αυτιά τη μια γαλακτοβιομηχανία. Δεν, φυλάω, δεν θυμάμαι τι γάλα. Ε, Άγιε γη Δέλτα που γάλα, δεν ήταν γάλα τη Εκοσλοβακία. Τι ήταν. <αλήθεια> Θα σου πω, θα σου πω, πω. Ναι Να, να' σε καλά να, Ναι Ναι Ναι αυτά εντάξει είναι Ναι, είναι γνωστά να, Ναι, ναι Να' σε καλά, να' σε καλά Φίλος εδώ Ασχολούμενος με, με ζώα Με ζώα, όχι με Έλληνες Με ζώα, λοιπόν μου λέει το γάλα ε, είναι, δεν είναι απλά ε, δεν το παίρνουν, τζάπα το παίρνουν. Αλλά όταν είπα λέει σε μια σύναξη στον κρεατέμπορα, Πως τον λένε εκεί πέρα, στον Ζωέμπορα, πολιτικό ήταν αυτό. Λοιπόν, ε, πατά επιπτωμάτων. Οι άλλοι λέει οι παρευρισκόμενοι ήθελαν παρήγγειλαν και άλλα φυσικά και για το ουζάκι τους Καδερφέ μου, γιατί τι περίμενε ακριβώ δηλαδή να κάνουν, να ξεσηκωθούν εναντίον του Ζωέμπορα, τι ακριβώ περίμενε να κάνουν. Δηλαδή ζείτε μια κατάσταση τόσα χρόνια Εσείς οι κτηνοτρόφοι Να κάτσε να μείνουμε δυο λεπτά στο θέμα κτηνοτροφία Ορίσσα παρακαλώ Ναι Να μείνουμε Ευχαριστώ πολύ φίλε τηλέκρο Να μείνουμε Να μείνουμε λίγο στο θέμα κτηνοτροφία Αυτό που σας κάνουν τώρα με τις 10 μέρες Φρέσκο και διάρκεια ζωής γάλακτος Βλέπει να κουνιέται φίλο, να, ξα... να μείνουμε να το πάρουμε από την αρχή να το χορέψουμε το θέμα κτηνοτροφία. Εσεί δεν είχατε ε, στου συνεταιρισμού, εσεί δεν του ψηφίζατε αυτού που ψηφίζατε στου συνεταιρισμού. Ποιο του ψήφιζε, η κυραμαριγό, κατευθυνόμενοι από το κάθε κόμμα. Και ήταν πρόεδρο λέει, κάποιο ο οποίο έβλεπε προβατίνα και νόμιζε ότι είναι λάμα από το... πέρα από το Θιβέτ. Και έλεγε, Μα τι ζώα είναι αυτά που κυκλοφορούν εδώ στην Ελλάδα. Τέτοιου προέδρου είχατε. Θέλει να πούμε και άλλε λεπτομέρειε για του προέδρου σα και για τα σωματεία σα. Θέλεις να αναφερθούμε στη Δοδόνη. Θέλει να αναφερθούμε στη Δοδόνη και το τι έγινε με τη Δοδόνη. Τα είπαμε 300.000 φορέ. Το θέμα, ξέρει ποιο είναι, αγαπημένο μου φίλε, που του πες, του Ζωέμπορα ότι πατάει πιπτωμάτων. Το θέμα είναι ότι ακόμα και σήμερα που του διαλύουνε, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Λοιπόν, που φέρνουν γάλα, όπω είπαμε, την Ολλανδία, από την Τσεχοσλοβακία, μεγάλε και μικρές ε, βιομηχανίες δεν κουνιέται φίλο τρέχουν για τον εντόπιο σωτήρα ο εντόπιο σωτήρας τώρα πάει στα χωριά κτηνοτρόφων α πούμε και τον υποδέχονται στο καφενείο και ακούν τις παπαριέ του κατάλαβες τι να πρωτοκουδεντιάσουμε δηλαδή, σε ποιο τομέα θες να πιάσουμε τους ξενοτρόφους θες να πιάσουμε τους αγρότες σε ποιο τομέα και καλά αντί έγιναν αυτά και σε κορόνιδεψαν σήμερα που μιλάμε σου λέω εσύ δεν έβλεπε, σήμερα που μιλάμε, δεν έβλεπε εσύ και εγώ ότι τάτρωγε ο, Ρέ, ο Ρέντο, Πως το λένε ο Ρόντο, με τον Παπαντρέο. Ήμασταν χάπατα. Αλλά σήμερα σου λέω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει 4,5 δι θα πάρουν για το σκλαβοπάζαρο των πεταμινητών. Και κάθεσε και μου λέει πρώτη μουρή το Ρόντο, πού να τον βρει το Ρόντο τώρα. Ο Ρόντο είναι στη Σεϊχέλα με την Κόμενα. Και εσύ κάθεσε εδώ να πούμε και αρπάζει το βυζί τη Γελάδα και η Γελάδα δεν υπάρχει. Γι' αυτό που θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Γιατί θα αρμέγει τον ύπνο σου τη Γελάδα. Δεν θα υπάρχει Γελάδα. Τι μου λε, Ρε Παλικάρινα. Έχουμε ζουρλαθεί εντελώ. Σήμερα αυτά γίνονται. Σήμερα που σου λέω. Α το ράντο τώρα και τον το Παπαντρέο. Εντάξει, με τα έφαγαν. Πού να τα βρει. Σήμερα τα μοιράζουν μεταξύ του οι χριστιανοί σαμαράδε. Και όλοι. Στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και φωνάζουν εσένα, το παιδί σου. Για πέντε μήνες σκλαβιά Με 400 τόσα ευρώ Και θέλουν και την ψήφο γιατί θέλουν και το Φερετζέ της Δημοκρατίας Αυτά τα ολίγα Σήμερα Σήμερα Με μετσαντίζεις θα σου ξαναβάλω το χριστιανό me. Θα σου ξαναβάλω το χριστιανό kind of Είδες τι ωραία τόπι, το Πιστεύω στα γερμανικά Σπικουλατσιόν Λοιπόν <laughs> έπαιζαν λέει Έπαιζαν σε σένα φιλαράκο που είσαι κτηνοτρόφος Τώρα εσένα, εσένα και εμένα τώρα Να μας ενδιαφέρει τι Ότι έπαιζαν με ομόλογο ύψος 280 εκατομμυρίων ευρώ Που ανήκει σε τρία δημόσια ασφαλιστικά ταμεία Οι πρόεδροι και οι διοικητέ των ταμείων Αυτούς ποιος τους έστειλε εκεί ρε μεγάλε Ποιος τους έστειλε εκεί Το κόμμα Το κόμμα Κατάλαβες στην χρηματιστηριακή εταιρεία Ακρόπολη και το 2006 και το 2007 να οικονομήσουν. Να οικονομήσουν. Κατάλαβε. 20 εκατομμύρια ευρώ πήραν προμήθεια τα παλουκάρια, πήραν και προμήθεια. Πέρα από αυτά που οικονομήσαν, πήραν και προμήθεια. 20 εκατομμύρια ευρώ. Και εσύ δεν έχει ρε μεγάλη να πάρει φάρμακα αυτή τη στιγμή. Ο γέροντας δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Δούλεψε 60 χρόνια και δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Και του έχει αυτού όλου. Και κυκλοφορούν ανάμεσά σου και θα πάρουν μαζί με τον Τζίπρα τα όνειρά του εκδίκηση. Ε τι άλλη εκδίκηση θα πάρετε, ωραία! Δηλαδή, ρε Αλέξη, αυτού που μάζεψε εκεί μέσα, του πασοκουλίσταχου, του πασοκοθρεμένου, μαζί με αυτόν τον τα όνειρα θα πάρετε εκδίκηση. Δεν μα λυπάστε πια, δεν έχετε έλεο! Αλλά άμα περιμένουμε να μα λυπηθείτε, είμαστε άξιοιοι τη μοίρα μα. Αλλά και πό, τι μασέλα να διαθέτει, πόσα λαρίγκια να φά, δεν αντέχει καμία μασέλα. Καλό. Αυτό είναι ωραίο να το γράψουμε. Έτσι είναι τηλεκτροατή μου Τους εφιάλτες του Σαμαρά τους είδαμε Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε Ξέρουμε Ξέρουμε απόλυτα Τι κρύβουν τα όνειρα του Τσίπρα και της παρέας του Ποιανών ονειρα τώρα κι ανώνυρα, θα, θα του πιάσουμε ονομαστικά, θέλεις να χρησιμοποιήσουμε ονόματα, να πάρουμε ένα-ένα. Έχουν όνειρα αυτοί οι τύποι και τα, τα δικά του, τα, τα όνειρά τους θα πάρουν εκδίκηση. Έλα παιδί τι τέρα μα είναι αυτό τώρα, παιδί μου. Κατάλαβε. Έστειλε, λέει, η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικών επιστολή με την οποία ζητάει. Από τους διευθυντές όλων των κλινικών και τους γιατρούς να μην προβαίνουν στη μηχανική υποστήριξη ξέρετε με διασωλήνωση τραχείας λοιπόν των ασθενών με επικείμενο, επικείμενο θάνατο δηλαδή αποφασίζει η διευθύντρια ότι εσύ θα πεθάνεις εσύ έστειλε, πρόσεξτε τα γράφουν αυτά τα γράφουνε ρε παιδιά αυτά στέλνουν εγκυκλίους Δηλαδή καταδικάζει αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο που θέλει διασωλήνωση τραχείας Μηχανική υποστήριξη πώ τη λένε Αν έχει αποφασίσει ο, ο γιατρός ότι επίκειται θάνατος Και πού το ξέρεις εσύ ρε μεγάλε Θα μου πεις εκτός από, από κομματο, κομματόσκυλα έτσι, Εκτός από κομματόσκυλα είσαστε και θεοί Είσαστε χριστιανοί σαν το Σαμαρά Βλέπετε οράματα ναι η κυρία Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου Έτσι λέγεται η κυρία Καλεί τους γιατρούς Να μην προβαίνουν στη μηχανική υποστήριξη Ασθενών με επικείμενο θάνατο Και που το ξέρεις ρε κυράμ; Που το ξέρεις τον επικει... επικείμενο θάνατο εσύ Βέβαια Εάν ε, ή, Ήμασταν λαός Θα ξέραμε όλοι τον επικείμενο θάνατο Των κυριών τύπου Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου αλλά αντί να ξέρουμε, θα ξέρουμε σίγουρα το θάνατο αυτών των μορφωμάτων των δίποδων Καθόμαστε και τους ακούμε και υποκύπτουμε στις διαταγές τους Παρακαλώ Καλά κάνει, μου λέει ένας φίλος τηλεακρότης Χαίρομαι μου λέει που δεν έχω ασφαλιστική κάλυψη πια Για να μπω σε ένα τέτοιο νοσοκομείο Για να παίρνει απόφαση κάθε τέτοια κυρία Αν θα ζήσω ή θα πεθάνω Πέραν της ε, ε, Πως τι λέγαν τότε με την, ε, ε, Ότι είμαι και αναγκαστικός δωρητή σώματος Μετά τους νόμους Καταλαβαίνει, αυτού λοιπόν τέτοιου μπουμπουκοειδείς τύπους Τους έχουμε αναγάγει σε σωτήρες και καθόμαστε και όχι μόνο μεταφέρουμε αυτά που λένε, υποκύπτουμε, εκτελούμε και τις εντολές τους. Οπότε φίλε μου καλέ κτηνοτρόφε, υποψιάζομαι ότι είσαι κτηνοτρόφος, σύμφωνα με αυτά που μου πες. Η... Τα γιοφύρια όπως έχουμε ξαναπεί δεν είναι απλώς πιασμένα, είναι και γκρεμισμένα πια. μεταξύ μετά τα καμπαναριά του, του που βάρεσαν στο Άγιο Όρος έγινε το θαύμα και έρχεται η Τρόικα και, και έρχεται θα μας δώσει και δέκα δις νταγκα, νταγκα, νταγκα. Να τη βγάλουμε μέχρι τον Αύγουστο μέχρι <laughs> τον Αύγουστο έρχονται εκλογές ξέρω εγώ θα δούμε μετά και μετά θα ξανάρθει μετά τις εκλογές για να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, θα έχει γίνει και το, ουσιαστικά το δημοψήφισμα που ζητάει ο... Ο θηρευτή ονείρων, πώ να τον πούμε τώρα, ο Αλέξη. Τι άλλο θα Ναι. Λοιπόν, οπότε, κυρία μου και κυρία μου, θα ανοίξει και ένα ευρώ και ένα λεπτό πώ θα πηγαίνει. Έχει γεννήθει. Ε, καλά. Ε, καλά. Γεια, σου, Γεια σου φίλε μου Γεια σου φίλε μου Τα έκτακτα Υπάρχουν έκτακτα Υπάρχουν ναι Ούχ, Κατάλαβες μεγάλε; Πάρε και δεκαδίς τώρα ρε παιδί μονάχεις Κυρία μου και κυρία μου Είστο όπως λέγαμε αποπι... Χαθήκαν οι Έλληνες σήμερα Διότι ο Χριστιανός Ο Σαμαράς ε, Αποπινικοποίησε Την δημιουργία επιχειρήσεων Οπότε στο όνομα της ανάπτυξης θα τους δίνει όπως είπαμε αυθημερών αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων με έμφαση σε βιομηχανίες, εξοριστικές μονάδες, τουριστικές, λιμενικές εγκαταστάσεις Τώρα το κόλπο ξέρεις ποιο είναι Να δούμε πόσο χρόνο χρειάζεται ένας ο οποίος θέλει να κάνει εξοριστική μονάδα λέγεται και πόσο χρόνο θα χρειαστείς εσύ που θες να, να ανοίξεις ένα καφενείο. Λέμε ρε παιδί μου. Λέμε, να, λέμε ρε παιδί μου τώρα απορίες εκφράζουμε. And Ορίστε παρακαλώ. Goes, Έλα μαλλιπέρα. Ο σύστημα έχει με ναι. Να σου απαντήσω. Θα oh. σου απαντήσω εδώ. Oh. Να, σου απαντήσω εδώ. Oh. Ναι. Να σου απαντήσω χριστιανέ μου. Oh. Έχει απορία λέει ένα άλλο, εδώ είναι ένα χριστιανό Μυρίσαν τα λιβάνια σήμερα, ναι Γιατί λέει δεν έπεσε ένα ένα έλαιο στην ώρα που έλεγε το πιστεύω Σαμαράς και το άτρε <laughs> μου μεγάλε. Ο Θεός δεν, τα, δεν ρίχνει τις πολιέλαιες στα δικά του παιδιά Αυτή είναι δικά του παιδιά Διότι όπως έγραψα και στο άρθρο Και στο διάλογο, δεν μπορούμε να το στείλουμε Γιατί και ο διάολος παιδί του δικού του θεού είναι Και θα τον λαδώσουν και θα περνάνε μια χαρά Ορίστε παρακαλώ Έτσι μπράβο, ευχαριστώ Οι πολιέλαιοι Σβαρόφσκοι Καλά λέει εδώ ο Δεν πέφτουνε μεγάλε Κανένας πρόσεξε εσύ τώρα από τη χριστιανοσύνη που κουβαλά, και όταν θα πάνε να ανάψει κανένα λιανοκαίρι εκεί, εναποθέτοντα τι ελπίδε στο Θεό του Σαμαρά, λοιπόν, πρόσεξε να πούμε μην ξεκολύνει και σε βαρέσει το κεφάλι από καμιά μεζονέτα. Άσε τώρα του φάγαμε στη μάπα και του αποκλειστικού αντιπροσώπου. Εγώ όμω περιμένω σου λέω να πάει ο Τσίπρα στο Άγιο Όρο και να βγει εκείνο ο καλόγερο 150 χρονών να του πει. Τι θα του πει τώρα του Τσίπρα ε, Άλλο θαύμα να αγκαλιάσει και εκείνον ο λαός <κυρίζει> Λοιπόν Κοίταξε τώρα σου λέω πήγαινε εσύ να κάνεις ένα καφενείο Απέναντι σε κάποιον που θα κάνει εξορυκτική μονάδα ξέρω εγώ ή τουριστική ή βιομηχανία Να δούμε πόσο χρόνο χρειάζεσαι εσύ Και πόσο χρόνο χρειάζεται ε, Αυτός ο τύπος Και βέβαια δεν μιλάμε για εταιρίες οι οποίες θα κάνουν επενδύσεις, κυρία μου και κυρία μου για, σε μια χώρα για την ανάπτυξη κάνουνε, αυ, κάνουνε αν κάνουνε επενδύσεις να τα πάρουνε με, πλιατσικολογώντας τα πάντα και χώνοντας σε καθεστώς δουλείας περιοχές ολόκληρες αυτό το οποίο γίνεται στις κουριές αυτή τη στιγμή ε, ομοιότου ας πούμε, μπορούμε να βρούμε σε περιοχές της Αφρικής έτσι, όπου τους καθαρίζουν εκεί πέρα γιατί ε, ολόκληρα χωριά. Γιατί πρέπει να κάνουν εξόριξη πετρελαίου και τέτοια. Ε, Τέτοιε ομοιότητε έχει, παίρνοντά του ακόμη και το νερό, όπως λέγαμε χθες, Ορίστε. <σaisia> <σaisia> Καλημέρα. <σaisia> <σaisia> <σaisia> <σ correctly> Δεν είναι <είπα, μάση>. με τον νέο <σ Portuguese> Δεν θα ξεκινήσει τα πρωτές μου όμως γιατί ήθελα να Ναι Ναι Δεν Ναι, αυτά θα τα καλύτερα να τα πείσουν χανάση Εντάξει Έγινε, έγινε, να είσαι καλά Εντάξει, να είσαι καλά Έγινε, καλή σου μέρα Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ Να είσαι καλά, καλή σου μέρα Λοιπόν, ξέρω εγώ με τους θεούς έχουμε μπλέξει τελικά ναι. Πολύ θεός πέφτηκε και, και με το πουθενά Παρακαλώ So μου, why να still fucking bro. Βαριέ με ειλικρινά σου μιλάω να τσαμπουνάω τα ίδια και τα ίδια ε, Γιατί τα, τα έχω τσαμπουνίξει πολύ πριν συμβούν Λοιπόν ε, φυσικά στο όνειρο του Τσίπρα δεν θα ξαναφετρώσουν ελάτια Και δεν θα πάρουν νερό οι κάτοικοι των Σκουριών Και στο όνειρο του κάθε Τσιριζέου λοιπόν. Αλλά αν έκανες τον κόπο και διάβαζες πριν πολύ πολύ καιρό Αυτό που χτες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για τον δεμαχισμό της χώρας με αθώρους νόμους λοιπόν, με, με, με νομικά από αυτά που ψηφίσαν αυτοί λοιπόν, θα τα βλέπεις είναι ένα κιμενάκι στο οποίο τα λέει όλα τα λέει όλα ποια, ποια, αυτά που λέει λοιπόν ο, που είπε χθε ο, Τσαμα, ο, ο Τσαμαράς ναι, ο Χριστιανός αν υπήρχε αντιπολίτευση και ο, ο, ούρλιαζε στις ηλεοράσεις θα καταλάβαινε και ο τελευταίος για το τι συμβαίνει Αλλά από ό,τι βλέπεις δεν ουρλιάζει κανένας με αυτά τα πράγματα Δεν ουρλιάζει κανένας με αυτά τα πράγματα Λοιπόν, τα, τα άπαμε, τα ξανάπαμε Τα παρουσιάσαμε και με νομικά τερτύπια Ορίστε. Λοιπόν, κατάλαβε. Ναι, αυτή να κλαίνουν, δεν του ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν του ενδιαφέρει. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το ρεπορταζάκι το οποίο κάναμε, τον τεμαχισμό τη χώρα με αφλό νόμου, στα λέμε όλα. Οι ίδιοι πώ τα ψηφίσαν, πώ ξεκίνησε από το 2009 η ιστορία. Όλα για το νερό, για τα αρχαία, οι ίδιοι τα ψηφίσαν. Και το έχουμε ρεπορταζάκι τσούκου τσούκου τσούκου. Τρία πραγματάκια. Λοιπόν, πάρτε το ένα Σιριζέο, πάρτε το λοιπόν. Επειδή τα νομικά σα τμήματα δεν δουλεύουν, λοιπόν, ή κάνουν γαργάρα τέτοια θέματα, και πηγαίνετε και τρίψετε τότε στη μουύρη. Είναι βασισμένο σε στοιχεία, σε νόμου που έχουν ψηφίσει οι, οι ίδιοι. Και από πότε ξεκίνησε αυτή η κανουν γαργαρα τετοια θεματα και πηγαινετε και τριψετε τοτε στη μουρη ειναι βασισμενο σε στοιχεια σε νομου που εχουν ψηφισει οι ιδιοι και απο ποτε ξεκινησε αυτη η ιστορια Τι κάθεστε τώρα και, και να κάθίσουμε τώρα να κοροθούμε, γιατί δεν τα βρήκε η Εκκλησία και το Υπουργείο Περιβάλλοντο για το ακίνητο στην Οδό Πόλεο. Το δημόσιο έδινε ένα εκατομμύριο ευρώ ετήσιο μίστομα, αλλά η Εκκλησία το θεώρησε μικρό. Πολύ μικρό και έτσι δεν έγινε η δουλειά. Σκολάση η Ήθελε παραπάν λεπτά Εγώ θεός Και όπως είπε και εκείνος ο αλής του μνήμης Παπάς πίστη χωρίς λεφτά Δεν γίνεται Λοιπόν ο Αρχιμαντρούκος τι έγινε Κάτω στην Καλαμάτα Γαργάρα το θέμα με τον Αρχιμαντρούκο Πάει ο Αρχιμαντρούκος Πήγε να συναντήσει Το, το δημιουργό του Τον έστειλαν μάλλον Κυρία μου και κυρία μου εδώ έχουμε τώρα αυτή, αυτή τη συργελιάδα η οποία γίνεται με τους υποψηφίους δημάρχους, σωτήρες παντού. Λοιπόν, ο, ο Βαλιανάτος μας δήλωσε προχθές ότι είναι οροθετικός, φορέας του AIDS. Καλά έκανε ο άνθρωπος και το δήλωσε, ψήφους θέλει. Αλλά όμως πρόσεξε, δήλωσε ότι ήξερε ότι ήταν φορέα του AIDS και δούλευε ω πόρνη ανδρών. Πού είναι ο, εισαγγε, ο αυτεπάγγελτος της εδώ... Πού θυμόσαστε τις, εκείνες τις γυναίκες τις οροθετικές που τις ξεφτύλιζε ο Ροβέρδος Τα ξεχάσατε αυτά με τις φωτογραφίες, τις εφημερίδες Τις ξεφτύλιζε και δεν βρέθηκε ένα άνθρωπος, ένα Έλληνα να τις υποστηρίξει Πού είναι λοιπόν ο Ισαγγελέας αυτή τη στιγμή αυτή πάγκελτα, να συλλάβει αυτόν τον τύπο Όχι γιατί είναι φορέα του AIDS Γιατί δήλωσε πως δούλευ, ήξερε ότι είναι φορέα του AIDS και δούλευε ως πόρνη ανδρών Τελικά ρε μάγκα μου. Τι γίνεται να Τι τρία χρόνια λέει δούλεψε ο συνοδός για άνδρες Ενώ ήμουν οροθετικός Τα δηλώνει Και καλή αυτή τη στιγμή το λαό Της παλάδος Αθηνάς Να Να τον κάνει δήμαρχο Και θα γίνει μην νομίζει, Θα χωθεί μέσα εκεί να πούμε Θα πάρει ψήφους Θα γίνει να πούμε τέτοιο Να τα φράγκα γιατί θα μετέχει σε επιτροπές και τέτοια Οπότε αγαπημένο μου κτηνοτρόφοι Εγώ επανέρχομαι σε σένα. Κατάλαβες Τα ζωντανά σου πια Παρέα με τα ζωντανά σου είναι καλύτερα από το να είσαι παρέα με τους ανθρώπους Πάντα ήταν δηλαδή Πάντα ήταν Παρακαλώ Α υπάρχει κι άλλη λύση Να μην του πω αυτό που μου πες τηλεκροατή Γιατί δεν μπορώ να το πω Υπάρχει να το πάει το στήλω στο κόμμα των Γερμανών Τον ορίστε <laughs> έγινε, έγινε, έγινε Έγινε Να είστε καλά Ποιος θα τον καταγγείλει Λοιπόν, σε λίγο Σε κανά μισάωρο θα είναι Λοιπόν, τι λέγαμε λοιπόν Α, μάλιστα Τι να είναι λέει εδώ ένα φίλος Μαζί του ήτανε Μαζί του ήτανε, μαζί μου ήταν, Κυρία μου και κυρία μου Κοίταξε τώρα τυχαία Τυχαία τώρα ε, Όλα γίνονται Λίγο καιρό πριν Μαζέψουμε το μαντρί Τον κόσμο. Λοιπόν, τα λεφτά από τις περικοπές μισθών του σκληρού πυρήνα, θυμόσαστε ποιο είναι ο σκληρό πυρήνα. θα τα πάρουν τον Ιούνιο λέει, αν ψηφίσουν καλά το Μάιο η ένστολοι από τις περικοπές μιστών, καταλάβατε το θέμα είναι γιατί τους δουλεύετε τους ανθρώπους, γιατί τους δουλεύετε τέλος πάντων μήπως το θέλει και το τομάρι τους δεν ξέρω, μήπως το θέλει το τομάρι μα, λέει Το μαγαζί το έκλεισαν στη Βουλή γιατί κάναν, λέει, 8 επίκαιρες ερωτήσεις προσυζήτηση και δεν πήγε κανένας υπουργό τη κυβέρνηση στη Βουλή και έτσι το έκλεισαν το, το μπακάλικο Πάει το μπακάλικο Αμάν, αλλαγή σχεδίων για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του Σαμαρά που περιμένει η Ελλάδα Ποιο τις κάνει, μα το Ισραήλ φυσικά Ο αγωγός φυσικού αερίου που θα περνούσε αναγκαστικά από την Ελλάδα για να φτάσει στην Ευρώπη άλλαξε. Άλλαξε, πήγε, άλλαξε δρόμο Πήγε από την Αττική Οδό Όχι Το Ισραήλ αρχίζει συνομιλίες με την Τουρκία Ώστε μόλις λυθεί το Κυπριακό Μεθαύριο Γεια σα φίλοι Κύπροι Τι σας ετοίμασαν ε? Ο αγωγός να περάσει από την Τουρκία Γιατί αν περάσει από την Ελλάδα Μας λένε οι φίλοι μας Οι Ουβριοί Με τους οποίους υπογράψαμε το G2G Θα είναι 8 φορές μεγαλύτερο Για τους Εβραίους Α! <Ρεκλαικοί> Success <Ρεκλαικοί> <Ρεκλαικοί> <Ρεκλαικοί> <Ρεκλαικοί> <Ρεκλαικοί> <Ρεκλαικοί> Σουκ σε στόρι, σουκ σε μου, Κυρία μου και κυρία μου, ποιο έβαλε τάξη στις ΜΚΟ. Ποιο έβαλε τάξη στις ΜΚΟ. Ο ένας και μοναδικό Γεώργιο Παπανδρέα. Έτσι μα δήλωσε και μην με κατηγοράτε άδικα λέει γιατί αυτά τα δισεκατομμύρια δεν τα φάγαμε έτσι κι αλλιώ κι αλλιώτικα. Και πασαλειμανιώτικα. Τι με λες Ρε Γιώργο, τι με λες. Τι με λε σου λέω, τι με λες Να ε, το Να yeah, το τσουλίσουμε σήμερα Για να δούμε Χρήστε hey. λοιπόν, Ναι για πέφτω oh, Έγινε, γεια, γεια, γεια Από το ζήσε το μύθος σου στην Ελλάδα Ζήσε το όνειρο του Αλέξη Έλα μου, εντάξει έχει ρεύμα το παιδί τώρα Ξέρεις θα αν είμαστε εδώ στο μικρόφωνο yeah. Μόλις θα επικρατήσει αυτό το ρεύμα Και θα αποπουδιάσεις Λοιπόν τότε Τελειώνοντας να πάμε Θέλουμε θα... να πάμε μια βόλτα στην Άουσα Εκεί πάνω τι λέτε εσείς οι κουζανίτες Να πάμε, άντως πάμε μια βόλτα Πούσουμε ένα νηζάμικο Και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Αυτά τα ολίγα για σήμερα Κυρίες μου και κύριοι Είπαμε επανάληψη θα έχει κομπι μετά ο κανανάρχης ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Και ευχόμεθα απαιτώντα κυρίες μου και κύριοι Να είσαστε και αύριο εδώ αριθμητικά όλοι έτσι a... Όλοι μελάμε Γεια και χαρά σας The drama boy from Illinois would crash, boom, bang The whole real section was a purple gang. After all Everybody left to run Everybody in a old cell block Stands into the jailhouse rock right? Number 47 said to number three, You're the cutest jailbird I ever did see I sure be delighted with your company The more I do the day Let me Everybody FM Ster.